τα παιδιά της πιάτσας. Για βάζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικέ Μουσική Δημήτρη Δημήτρης Τεχνικό Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα Πριν μπούμε στο ψητό Πρόλογος του συγγραφέα Για τα 64 αυτοτελή επεισόδια του έργου που έχονται Πολλές φορές, επίσημα ή ανεπίσημα, δέχομαι μερικά παράπονα αναγνωστών μου Γιατί μεταχειρίζομαι με μια γλώσσα παρακατιανή Μερικοί τη θεωρούνε ακόμα και χυδαία. Κάθε είδος κομματιού έχει το δικό του ύφος, το δικό του αέρα και τη δική του γλώσσα. με αυτό θέλω να πω ότι κάθε φορά η γλώσσα ξεκινάει από μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα όμως αυτή δεν είναι να εκχειδαϊστεί η πλούσια σε λεξιλόγιο και εκφράσεις σε ελληνική γλώσσα, αλλά να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα. Συμβαίνει λοιπόν η πρόθεση τούτη να παρεξηγέται από μερικούς αγκιστρωμένους ή τα θέσφατα που παραπονούνται ότι τους τα χαλάμε. Έτσι προκειμένου στα παιδιά της πιάτσας να μεταχειριστώ ακριβώς τη γλώσσα της πιάτσας παραθέτω σαν προκαταβολική συγγνώμη τις δικαιολογίε μου και παρακαλώ να μην φυγεί κανένας από αυτήν. Η πραγματική πρόθεση είναι να δοθεί η εικόνα στο χρωματισμό που τη ταιριάζει και τίποτα παραπάνω. Ο υπόκοσμος γεννήθηκε στις κοινωνίες από τις βρεφικές τη ηλικίε. Ο Κάιν υπήρξε όλας ο πρώτος δολοφόνος Ο Όμηρος έχει ένα υπόκοσμο περίεργο και υπαρκτό Η Αιγύπτιοι, η Κινέζοι, η Γραφοί, η Ανατολική λαοί Μας δίνουν πολλές εικόνες από τον υπόκοσμό τους Η εξελιγμένη Αθηναϊκή Δημοκρατία το ίδιο Η Ρώμη τον παραθέτησε υπερβολή Μέσα στην ιστορία όλων αυτών των λαών την πραγματική ιστορία και όχι την ιστορία της βιτρίνας και της έγκλης θα βρει τον υπόκοσμο όποιος ξέρει να διαβάσει και θέλει να διαβάσει Από τη μεταχριστιανική περίοδο και ύστερα ο υπόκοσμος δράσε χίλιες μορφές και με εκατομμύρια εμφανίσεις Τα ισχυρά πρόσωπα των Βυζαντινών η πληρωμένη κακοποίηση των φεουδαρχών, ο παρασιτικό κόσμος των δυνατών οι επαγγελματίες φωνιάδες της γαλινότατης Βενετσιάνικης Δημοκρατίας, οι αράχνες που κινούνται γύρω από τους Φράγκους και Γερμανούς ηγεμονίσκους, οι πράκτορες της Ιερής Εξέτασης, οι σκοτεινοί τύποι των Ιησουητών, τα τσιράκια των Ρισελιέ και των γεμάτων έγκληλου δοδίκων, οι καταδότες της Γαλλικής Επανάστασης, η έμπιστη της Ναπολεόντιας Αυτοκρατορίας, οι κατσαπιάδες και οι ασυνείδητοι που κοντεύανε να βουλιάξουν τη δική μας επανάσταση, Όλος ο κόσμος από τους ανθρώπους του μεγάλου απελευθερωτή της Νότιας Αμερικής Σιμών Μπολιβάρ μέχρι τους επίσημους κουρσάρους της βασίλισσας Ελισάβετ Drake, Μόργαν κτλ και τους χρησοντημένους απεικιακούς αξιωματικούς της Βικτώριας βάσιζε την ύπαρξή του η δράση του υπόκοσμου που κινιέται παρασυτικά δραστικά και αόριστα γύρω του Ρωτάνε, Ρωτάνε καμιά φορά γιατί υπάρχει υπόκοσμος. Είναι απλό. Γιατί υπάρχει και κόσμος Η κοινωνία είναι ένα είδος κλίμακας Και οι Ινδοί ακόμα της δίνουν τα σκαλοπάτια της Στο ψηλότερο τοποθετούν τον Βραχμάνο Στο χαμηλότερο τον Παρία Και για να υπάρξει μια κλίμακα ολοκληρωμένη Χρειάζονται όλα τα σκαλοπάτια Αλλιώς δεν θα ήταν μια κλίμακα ολοκληρωμένη Θα ήταν τα επάνω σκαλοπάτια αιωρούμενα Κοντά λοιπόν στους λίγου που διακρίνονται στην κοινωνία Τους μεγάλους σοφούς, τους μεγάλους του μεγάλου στρατιωτικού, του μεγάλου καλλιτέχνε, του πλούσιου και του επιχειρηματίε, υπάρχουν σαν βάση οι μικρότεροι. Κοντά σε αυτού οι πιο μικροί, κοντά στου πιο μικρού οι ακόμα πιο μικροί, μέχρι που να φτάσουμε στο τέλειο ξεύτισμα, που αποτελεί αναγκαστικά τον υπόκοσμο και την αρχική αφετηρία τη κοινωνική υπόσταση. Το κοινό μέτρο είναι η ύπαρξη μέσα σε μια μη διάκριση. Όποιο το ξεπερνάει, ανεβαίνει ένα, δύο, όλα τα σκαλοπάτια και ξεχωρίζει από τους άλλους έτσι έχουμε τα λίγα ξεχωριστά μέλη τα λιγότερο ξεχωριστά τα ακόμα λιγότερο και με αυτή την κλιμάκωση φτάνουμε σε εκείνους που δεν είναι πια ούτε ασήμαντοι νομοταγείς πολίτες αλλά παρακάτω και από την ανεκτή ύπαρξη, στον υπόκοσμο κάθε άνθρωπο ζει ενεργεί και κινείται ανάλογα με τη διανοητική του σφαίρα σε αυτό συντελεί ο χαρακτήρας τα ψυχικά του συστατικά, τα πνευματικά του συστατικά, ο κύκλος που τον ανέθρεψε, η δουλειά που τον κινεί στην αυτοσυντήρηση, ένα σωρό συντελεστέ που ανάμεσά τους πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι δυναμικότητες των ενστίκτων του. Έτσι μπορούμε να συναντήσουμε ακόμα και ένα διακεκριμένο μέλος της κοινωνίας που υποχωρεί σε ενστικτόδεις φωνές και φτάνει ακόμα και σε σημείο να καλλιεργήσει ανεξήγητες ή κατάπτυστες διαστροφέ. Όταν λοιπόν άνθρωποι με εφόδια, με πνευματικότητα, με προσόντα, με απέραντο πνευματικό κόσμο φτάνουν σε καταπτώσει ορισμένε στιγμέ, γιατί να μην πέσουν σε κατάπτωση εκείνοι που δεν έχουν αυτά τα προσόντα. Με τούτο δεν θέλω να δικαιολογήσω τι υποκοσμικέ ενέργειε, όχι. Θέλω μόνο να βασίσω την ύπαρξη του υποκόσμου σαν οργανικού στοιχείου μια αστική κοινωνία. Λένε ότι η κομμουνιστική κοινωνία δεν υπάρχει υπόκοσμο. Αυτό αν δεν οφείλεται στην προπαγάνδα γιατί είναι αδύνατο μέσα σε εκατομμύρια ανθρωπίνων υπάρξεων να βασιλεύει μία ισορροπία, οφείλεται στο ότι ο κομμουνισμός δεν αναγνωρίζει στοιχεία διακρίσεω. επομένως καταργεί την άμυλα που είναι βασική προϋπόθεση της ανθρώπινης φύσης. Τα παράσιμα ή τα ορισμένα χρηματικά έπαθλα που δίνει με σκοπιμότητα στα διακρινόμενα μέλη του δεν τον κάνουν να ποζάρει σαν ιδανική κοινωνία. γιατί απλούστατα δίπλα στον παρασημοφορημένο εργάτη ή διανοούμενο που παίρνει εύκολα εισιτήρια για τα μπαλέτα Μπολσόη είναι και ο σκουπιδιάρης που καθαρίζει το δρόμο της Μόσχας και που σαν κοινωνικό στοιχείο τοποθετείται κάτω από τον παρασημοφορημένο, αποτελεί δηλαδή μια αρχή κατώτερης τάξης άρα αρχή υποκόσμου Για να ξαναγυρίσουμε στη γλώσσα. Πώ δημιουργείται μια γλώσσα. Η επιστήμη που ερευνά την υπόθεση μα καθορίζει ότι τα στοιχεία τη πρώτη ανθρώπινη γλώσσα είναι τα σύμφωνα, που ξεκινάνε λίγο παραπάνω από το στομάχι και μεταδίδονται στι ηχητικέ Η πρώτη φωνή σε σύμφωνα που έβγαλε ο άνθρωπο ήταν η φωνή που ειδοποιούσε το διπλανό του να προφυλαχθεί από κάποιο εξωτερικό κίνδυνο. Από την αυτοσυντήρηση λοιπόν ξεκινάει η δημιουργία μια γλώσσα. Και σιγά σιγά αποκτάει τις λέξεις της, που οφείλονται και αυτές στην αυτοσυγκίνηση Την εξέβρεση τροφής, την εξέβρεση νερού, όλα αυτά που βασίζονται στα σύμφωνα. Πάρτε τη λέξη είδων. Δέλτα, ρο, βάσερ. Βίτα, ρο, κύλημα του νερού. Σαν σκριτικές ρίζες των Ελλήνων και των Γερμανών, των Ινδογερμανικών δηλαδή φυλών, που έχουν κοινή καταγωγή και αφετηρία των Ινδόποταμών, από που ξεκίνησαν σαν άρι, να ξεχυθούν στην Ευρώπη. Σιγά-σιγά κάθε γλώσσα, ανάλογα με τις κοινωνικές ανάγκες, με τη λαρυγκόφωνη τοποθέτηση, με το κλίμα και τις εξωτερικές συνθήκες, εξελίσσεται και αποκτά λέξεις της. τι λέξεις τη. Ό,τι υπάρχει κοστολογείται σε λέξη. Ό,τι δεν υπάρχει είναι άγνωστο. Οι λέξει που ανταποκρίνονται στην πανανθρώπινη δράση υπάρχουν σε όλε τι γλώσσε. Αντίθετα, όσε έχουν τοπική τοποθέτηση, δεν υπάρχουν στα λεξιλόγια των χωρών που δεν συναντούν το αντίστοιχο αντικείμενο ή την αντίστοιχη ενέργεια. Παράδειγμα: Όλο ο κόσμο πίνει. Το ποτό λοιπόν υπάρχει σε όλε τι γλώσσε. Αντίθετα, η σκοτσέζικη φούστα το κίλτ είναι γνωστό σαν κίλτ σε όλε τι γλώσσε και δεν υπάρχει μετάφραση για τη δική μα η φούστα και μόλις προσπάθειες να εθνικοποιήσουμε με μερικές λέξεις δεν τα καταφέρνουν το ραντάρ είναι ραντάρ σε όλες τις γλώσσες το τηλέφωνο τηλέφωνο ο Χίτνερ που θέλησε να το κάνει Φερνσπρέχερ θα απογοητευόταν σήμερα ανάκουγε τους Γερμανούς που το ξαναλένε τελεφών ο υπόκοσμο είναι φυσικό να ακολουθήσει τον πανανθρώπινο νόμο δημιουργεί λοιπόν κι αυτό στη γλώσσα του σύμφωνα με τις ανάγκες του και επειδή ζει κάτω από μια συνεχή καταδίωξη, αφού παραβαίνει τα κοινωνικά δεδομένα, την ένωμη τάξη, τους κανόνες τη αρμονικής συμβιώσεως, έχει ανάγκη να φυλάγεται, να συνεννοείται και να δρά μέσα σε μια γλώσσα δική του. Έτσι κάθε υπόκοσμος πάνω στη γη έχει ένα είδος δικής του γλώσσας που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύσει και να συντηρήσει την ύπαρξή του. Η περίφημη γαλλική αργό, η αμερικανική σλάγγ, ή οποιαδήποτε παράλληλη γλώσσα σε κάθε έθνος αποτελεί ζωτικό στοιχείο του υπόκοσμου που υπάρχει. Επειδή όμως μια γλώσσα δημιουργείται από τις στιγμές οι λέξεις που μπαίνουν για να φτιάξουν τη γλώσσα του υπόκοσμου δημιουργούνται και αυτές από τις ίδιες στιγμές ανάγκης ή χαρακτηρισμού. Ένα παράδειγμα από τη Γαλλική Αργό ο αστυνομικός επίσημα λέγεται Πολυσχέ. Η τετρασύλλαβη λέξη δεν έδινε συντομία ειδοποιήσεως ότι έρχεται ο αστυνομικός για να προλάβει να φυλαχτεί ο παράνομος. Ήθελε κάτι πολύ πιο σύντομο. Κάτι σαν το κλείσιμο και το άνοιγμα του ματιού. Αυτή την πονηρή παγκόσμια έκφραση. Ένα φλικ. Όσο ανοιγοκλίνει το μάτι. Και πήρε ακριβώ αυτή την ονομασία. Φλικ. Και ο υπόπονος τον ξέρει πια έτσι. Λε φλίκ ο αστυνομικό. Από τη στιγμή που ο αστυνομικό έγινε φλικ και το έμαθε, χρειάζεται κάτι άλλο να προστατεύσει μια άλλη κατάσταση. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κοινέ γυναίκε των δρόμων κινήθηκαν μέσα στην πάντα επερχόμενη με τα πολεμική παραλυσία ηθών. Αποτέλεσμα ήταν να γεμίσουν νοσήματα και να καταστούν δημόσιος κίνδυνος. Η κοινωνική ανάγκη δημιούργησε μια αυστηρή αστυνομία ηθών που τις κυνηγούσε συστηματικά. Αυτοί οι αστυνομικοί φορούσαν τότε, ήταν καλοκαίρι, ψάθηνα καπέλα. Οι γυναίκες για να φυλάξουν η μία την άλλη, κοινό γνώρισμα της καταδιωγωμένης αγέλης, δεν μπορούσαν να φωνάξουν φλίκ, γιατί οι αστυνομικοί το ξέραν και τις τιμωρούσαν. Βρήκαν λοιπόν μια άλλη λέξη, που ανταποκρίνεται στο ψάθηνο καπέλο. «Λεπάιγ» οι ψάφες. Και από τότε... Ο αστυνομικός της ιθών ηθών λέγεται πια έτσι Πάει Όλοι οι άνθρωποι μιλούν μια γλώσσα ανάλογα με τον κύκλο μέσα στον οποίο κινούνται Ο εγκλέζος υπηρέτης ενός λόρδου τον ειδοποιεί σε τρίτο πρόσωπο Ότι το breakfast του κυρίου είναι έτοιμο Ο δημοκρατικός Αμερικανός στρατιώτης λέει στον αξιωματικό του Yes, sir Ο αυρός διπλωμάτης φιλεί με κομψέ εκφράσει στο χέρι μιας Ντάνα. Ο καπετάνιος σου ισιοφόρου τα λέει κομμάτι ναυτικά Όρτσα τον πλωριό Ο κοινός άνθρωπος σταράτα Ο πολιτευόμενος μιλήσει στου ψηφοφόρου του μια καταλαβίστικη καθαρεβουσιάνικη Που την εκτιμούν ακόμα κι αν δεν την καταλαβαίνουν απόλυτα Ο δάσκαλος δεν κάνει σωλικισμούς και άκουσα ένα βιομήχανο που σήμερα βρίσκεται με λεπτά να λέει ότι το επάγγελμά του είναι πολύ προσωπηδοφόρο Δεν ήταν η λέξη του, γιατί πολλές φορές οι λέξεις του ενός καλοπατιού πηδάνε στο άλλο και χάνουν την έννοιά τους. Κοσμικές δεσποινίδες, λένε πολλές φορές, σπάσαμε πλάκα. Έκφραση που ξεκίνησε από ένα μάγκα που πάνω στο γλέντι του και στο μεθύσι του έσπασε όλες τις πλάκες του γραμμοφόνου που τον διασκέδαζε και μεταφυτεύτηκε στο πανελλήνιο περιβόλι και δεν η απόλυτη επίγνωση του τι λένε. Από την άλλη μεριά όμως λένε για την υδροσύριγγα που πίνουνε το χασίς, λουλάς, λέξη αχαρακτήρησης εκείνου που την μεταχειρίζονται και που την ξέρουν με τη λέξη Ναργηλέ. Υπάρχουν άλλε πενήντα παράλληλες, αφού λουλάς είναι το επάνω μέρος, η αιστεία, εκεί που μπαίνει ο καπνός με το χασίς και δεν αποτελεί παρά μόνο ένα εξάρτημα του ναργυλές. Η κύμα γλώσσα τη πιάτσα του υποκόσμου ακολούθησε λοιπόν το γενικό νόμο. Να δημιουργεί τι λέξει τη από τι ανάγκε τη ή από τα χαρακτηριστικά γεγονότα και πράγματα. Κάποτε ένα μάγκα χρειάστηκε ένα παλτό να περάσει το χειμώνα του. Κατάφερε να βρει μια χλένη που την έκλεψε ένα φαντάρο τη κλίκα σου και που τον λέγανε Επαμινόντα. Ο μάγκα έβαψε τη χλένη μπλε για να μην γνωρίζεται. Την κόντυνε γιατί το κοντό παλτό ήταν τότε μόδα στον κόσμο του Και μια και του την έδωσε ένας επαμεινώντας τη βάφτισε επαμεινώντα Η λέξη έμεινε και από τότε το παλτό λέγεται επαμινώντα. Άλλο Το τάλιρο λέγεται κούτσουρο Το εκατοστάρικο παπούς Ο παπούς είναι ένα νόμισμα αξιοσέβαστο, μεγάλο Και κατά συνέπεια σαν παππούς, εμπνέει το σεβασμό το κούτσουρο γιατί είναι μια μονάδα, ένας αριθμός, μια αφετηρία αντιπροσωπεύει ένα πακέτο τσιγάρα, ένα λιτό γεύμα, μια μονάδα σε δόση χασίς και κλπ. Μόνο του λοιπόν δεν είναι παρά ένα ασήμαντο, ένα κούτσουρο. Ανάλογα με τα παραπάνω παραδείγματα δημιουργείται η γλώσσα του υποκόσμου. Κάθε λέξη βέβαια έχει την αφετηρία της, το δικαιολογητικό της, ακόμα και την ιστορία της. Και με αυτή τη γλώσσα ζει και κινείται ο κόσμος αυτός. Σαν επενόμας πρέπει να ομολογήσουμε ότι εμείς εδώ δεν έχουμε υπόκοσμο επικίνδυνο. Κάποτε δημοσιεύανε τα μεγάλα μαχαίρια, τους φωνιάδες, τους κληρούς, τους κακούργους που δράσανε. Ε, λοιπόν, όλοι αυτοί συνολικά μετρίονται στα δάχτυλα. Η Ελλάδα δεν παρουσίασε παρά πολύ περιορισμένο αριθμό υποκοσμικών εγκληματιών. Τα περισσότερα εγκλήματα που ξεκινάνε από το σεξ δεν οφείλονται στον υπόκοσμο. Να περίπου σε μια σύντομη περιγραφή ποιοι είναι οι δικοί μας. Γύρω από τους 20-30 παλικαράδες τη πιάτσα, σήμερα είναι ζήτημα κι αν υπάρχουν τόση, που αποτελούν τον πυρήνα και κάνουν τις μεγάλες δουλειές, λαθρεμπόριο, εκμετάλλευση γυναικών, υποπτά μαγαζιά, παιχνίδια τυχερά, κινούνται κατά κατηγορίες στα παράσιτά τους που αρχίζουν από τους περιφρονημένους κλεφτομπουγαδάδες, τους κλεφτοκοτάδες και επεκτείνονται στα συναφή στάδια ή αποτελούν τη σωματοφυλακή, τα παλικάρια και τους ενδολοδόχους των μεγάλων. Συνήθως, όλος αυτός ο κόσμος, εκτός από τους κλέφτες, αποφεύγει να έρθει σε επαφή και σε σύγκλουση με τους ασθούς. Μπορείτε να κυκλοφορήσετε στις περιοχές τους με χίλιες λίρες στη τσέπη, κανεί δεν θα σας πειράξει κατά κανόνα. Πριν από τον καξερισμό, κυριαρχεί η πονηριά Μπορεί να στα πάρουν με τον μπαπά, με το μανιτάρι, με το παιχνίδι Δεν θα σταπάρουν πάρουν όμως με το πιστόλι Και όσες φορές γίνονται τίποτα hold-ups σε βενζινάδικα, σε σοφέρ κλπ Γίνονται από ατζαμίδε που δεν ανήκουν στην γλίκα Παιδαρέλια που επηρεάζονται από τα φίλμ Ανόητα και απερίσκεπτα παλιόπαιδα Ποτέ όμως άνθρωποι του υποκόσμου με οντότητα ο υπόκοσμος, μια και κινείται έξω από τον νόμο, έχει νόμους δικού του και έθιμα δικά του. Απαιτεί και αυτός έναν αλληλοσεβασμό δικαιωμάτων για τη συνύπαρξη και ακριβώς η καταπάτηση αυτών των δικαιωμάτων, των νόμων του δηλαδή, δημιουργεί τις εσωτερικές του προστριβέ που καταλήγουν να σύνουν στη φυλακή τα μέλη του. Η γλώσσα του όμως υπάρχει. Και λυπάμαι που η σειρά των κομματιών που περιγράφει τις αληθινές ιστορίες του, Τη έζησα μαζί του, δεν θα γράφεται στο στυλ Ο υποκόμηση πάσθη με θαυρότητο στα άκρα των δαχτύλων τη Βαρόνη, αλλά θα γράφεται στη δική του την αληθινή γλώσσα. Είναι απαραίτητο, ακόμα και αν ξυνήσουν λίγο οι συντηρητικοί, που επιτέλου δεν θα χάσουν τίποτα αν την ακούσουν κι αυτήν την παράξενη και υπαρκτή ελληνική γλώσσα. Νίκο Τσιφόρο Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Από τις εκδόσεις Ερμίς. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικές τήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασχετάς.